Προχθέ Τετάρτη ο Χατζη Νικολάου ήταν και ο Δελατόλας, Βγάλανε τον Σκανδαλίδη και μίλαγε για εθνική στρατηγική. Με αεροπλανοφόρα και με τρόικα κάτω από τη μύτη μα μπορεί να γίνει ποτέ εθνική στρατηγική να χαράξουμε. Τώρα μα λέει τέτοιε μαρικίε ο Σκανδαλίδη. Όχι καλέ, τώρα μα λέει ο Σκανδαλίδη μα***κίες. Χρόνια μα λέει ο Σκανδαλίδη μα***κίες. Τέτοιε κι άλλε. Άρθρο 3. Δικαίωμα σύνταξη το Δημόσιο Ταμείο Κάτζια τάξη να Έχουν όσοι, είσαν, όσοι είχαν ενταχθεί σε αντάρτικε ομάδε ή οργανώσει του άρθρου 9 του νόμου τάδε ή στο Δημοκρατικό Στρατό και κατέστησαν κτλ. Μαγκάθω λέει και οι χείρε του και τα ορφανά του κτλ. Κάτσι. Ποιοι απεφάσισαν αυτή τη σύνταξη. Για να δούμε λίγο τι υπογραφέ. Οι Υπουργοί Οικονομικών Αντώνη Σαμαρά. Δικαιοσύνη Φώτη Κουβέλη. Και εντάξει παιδιά, ο Κουβέλη να το καταλάβω. Ο Σαμαράς. Ο μεγάλος, δεξιός, ορθόδοξος πατριώτης! Σχετικά με αυτό που έλεγε ο Άδωνης εχθές για τι συντάξει του ΒΣΕ. Ναι. Πότε ήταν Υπουργό οικονομικών ο... ο Σαμαράς και τις υπέγραψε? Το 92. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πήραν συντάξεις από το 50, 32 χρόνια μετά. 42. Και παραπονιέται γιατί τους δώσανε σύνταξη. Ναι, του ενώ φορή. κανονικά πρέπει να δώσουν μια κιλοτίνα. Πώ πώ Λέω το χαμαρέτερα δεν το στερίζετε; όπως έλεγε τον Το Μαπρί. το, το, στερικό, πώς το με, αυτά που λέτε. με τι άλλο σου δείξει. Μαθού μα που λέμε. Μα, μα δεν το στερίζαμε μα που λένε. Α, ναι. Μπορεί να ξεχαστήκαμε ε. καμιά μέρα. Τι, να σου φάει, Καλά, δεν είναι ε, ανάγκη. το στηρίζει όλη η διαπλοκή. Θα το στηρίξουμε κι εμεί, Ε, ε αποστολή ντρέπομαι για σας, ρε, φίλε. Δεν ξέρω τι να δρέπομε Δεν Δεν άλλο. να Αυτή η μπύρμα τι λέει, τι μαλακίες λέει, σιγα κυβέρια. Ας ρωτήσει εμά που ήμασταν στον ιδιώτη και μα άφησε στα χρήρα του λουτρού και ξαναπληρώσαμε να πούμε εγγυήσεις και ξανά εγγυήσεις. Αυτό το μαϊμούν υπόφαγε τα λεφτά εκεί πέρα να με... Τι τον καναν, τον καναν τίποτα, τον βάλαν φυλακή, τον πήραν τα βράκα πίσω, τι έγινε. Μα. Και τι μαλακίες ό,τι μας λέει η κυρία για τους ιδιώτε δηλαδή. Ας έρθει να με π Ναι Δεν θα ήταν καλύτερα Σε αυτό το αεροπλάνο να ήταν οι 300 Όλοι Όλοι, όλοι Ναι, που... γιατί οι 300 κυβερνήσανε Ε, εντάξει, ε. άντε, να εξαιρέσουν Και γιατί να ήταν οι 300 και να μην ήταν Οι άλλοι τόσοι που τους βγάλανε Έλα, ρε, Γιατί ο... θα είσαι και εσύ εκεί μέσα ε. Δεν σε αρέσει αυτό Μαλακία Ε, εντάξει, άντω Ναι, εντάξει, ρε. τι να κάνει. Καταλαβαίνω, Άστον καταλαβαίνω Α, εισαλάγα Έχω καταλάβει τον παιχνίδι που παίζεται, φίλε μου. Μπράβο, είσαι α... γάτο. Για πε, να το μάθουμε κι εμεί. Απαξιώνεται το λομπέρδο ο οποίο κατεβαίνει με το κόμμα τη ελιά. Ο οποίο έχει αξία. Απαξιώνει κάποιον που έχει αξία, δεν πρέπει να απαξιώσει κάποιον. Τον απαξιώνει και στη συνέχεια μετά, απαξιώνει και την κυρία Τσιμακοπούλου. Οποία... Το ίδιο, ισχύει το αυτό. Η, α... η οποία είναι βαπτιστήρα του βασιλιά. Και κάνω το συνειρμό εγώ. Κάντον. Για και κότσο βασιλιά. μα έπιασε. Κύριε Παρμαγιάννη, το φόρτωσα και εγώ το σπίτι στο φοντέινερ. Πού το πας, πού πάει το αγόρι. Στο, νότιο Αφρική. Στο καλό. Τι το θε στο σπίτι εκεί. Εκεί φεύγουμε τώρα. Τι να κάνουμε, το πώ θα κάνανε εδώ πέρα. Να πα, φίλε. Τι να κάνω, τα κάνω. Επειδή πήρε και ο άλλο ο φίλο και... Ότι και θα, θα είναι... έχει α πούμε μικροκυμάτων στην Νότια Αφρική. Όχι, δεν πήρε χρόνο μικροκυμάτων. Θα ακούει α πούμε η Καμίλα ξαφνικά ένα νέο ήχο που δεν την έχει ξανακούσει. Εκεί που θα περπατάει χελικά, θα βαριέται μέσα στη ζέστη. Δεν θα βλέπει τίποτα μπροστά, μια όαση κάτι. Θα ακούει τι, τι, ξαφνικά ο Μαλάκ καζέστανε το κρέα. Τι ξαρέφτείτε με τη Καμίλα. Έλεω ρε παιδάκι μου. Άσχετε, δεν έχει καμπιλε στην Νότ Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τι? Είναι ο άδωνις Καραγκιόζη υπουργό ή είναι υπουργό επειδή είναι Καραγκιόζης Το βου. Το mm. Άρα λοιπόν να λέμε ότι ο Άδωνις είναι εκεί για να μας θα Να λέμε ότι και σοβαρός άνθρωπος να ήταν στη θέση του τι ίδιες μαλακίες θα έκανε Δεν είναι σοβαρός ο Άδωνις. αυτό υπονοείς Όχι, όχι, προς Θεού, προς Θεού Λοιπόν, να λέμε ότι φταίει το σύστημα, δεν φταίνει η πολιτική, εντάξει Κομμουνιστής μου ακούγεσαι. Όχι, δεν είμαι, δεν είμαι Κομμουνί Αποστόλιο ή. Ναι. Διάβασα προχθέ ότι ο Λάτση είναι 460 400 τόσο πλούσιο. Και ότι έχασε λέει η περιουσία του καραντιό τη. Μήπω πάει να τα με το ελληνικό. Έχεις καμία πληροφόρηση τίποτα. Τίποτα δεν έχω ακούσει. Κάτι με είναι. το μόλι είχα ακούσει. Ότι βγήκε από το ΣΤΕ τελικά ότι είναι αυθαίρετο. Άκουε κάτι τρακτέρ εκεί πέρα, κάτι <σίλω> τρυπάνια. Μάλλον θα το κατεδαφίσουνε, φοβάμαι. Τι γίνεται να, <σίλω> να ψωνίσει, τόσο προλαβαίνετε. <σίλω> να παρακαλάμε <σίλω> καμιά λευκή κυριακή, μπα και προλάβουμε να ψωνίσουμε στο μόλλ πριν το κρεμμύσουνε. Γιατί δεν δε αστείευονται με αυτά. <σίλω> Έχω να πω τη Γεωργιάδη, η Βενεζουέλα μπορεί να μην είχαν κολόχαρτα που λέει, αλλά δεν έχουν 4.000 αυτοκτονίε, έτσι να του του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 Του τάδωσα τέ... χθε να σα τα σταδου... δω. Δεν σα τα δώσε. Πλάκα μου κάνετε εδώ πέρα μου τα χρωστάει τόσο καιρό. Ναι, χθε του τάδωσα. Εγώ Κύριε... ο ίδιο του τάδωσα. Θα τα πάρετε. Κύριε του τάδωσα σε φωτοτυπία. Έχω, δου... Έχω δουλέψει αυτά τα. Πείτε του Σπύρου να μου τα δώσουμε Με τόσο καιρό. Ναι, είναι και λίγο χωρατατζή. Δεν πειράζει και εσεί λίγο κοροϊδία δεν την αντέχετε ακόμα. Καλά, πλάκα μου κάνετε. Μ' άφησα άνεργο, μου χρωστάει τα λεφτά. Άνεργο, Έτσι... γιατί σα άφησε. Έτσι, ορίστε. Γιατί σα άφησε άνεργο. Ε, με έδιξε από τη δουλειά. Α, δεν το ήξε, κάνει και τέτοιο γιο μου, ε Τι έγιος Ναι. Α, μου φαίνεται καλό κουμάς είσαι και εσύ. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλό παιδί, άξιο. Καλό παιδί. Να είναι καλό σε... παιδί. Να, το του, να τα πάρει σε φάρμαχα το γαμιμένο το κολό παιδό. Είναι, είναι ψυχούλα, καλό, μην μιλάτε μου, έτσι μωρέ. Να το μου κάνεις. Άρα, ίδιος είσαι και εσύ σαν αυτό, ναι. Σε παρακαλώ, είναι το αίμα μου, μην μιλάς έτσι. Ακούς. Θα τον γα... Στο πεσώματα μου τα δώσει. Αχ μην τον κάνει να χαρίσει, παρακαλώ πάρα πολύ πάνω που πάρω να το ξεκίνησω από αυτά. Κατά και πλάκα ε! Καλό κουμάσει και γερότητα άνθρωπο να πούμε. Γιρόσε εγώ, πούστηφώ. Πού! Ναι, τώρα δεν είπε ότι θα πηγαίνει στο γιο μου. Τι, τι να σου πω, τι να σου πω, πήρα μου. Τι να σου πω, τα γλαρά, παλιο στρέιντε, δεν το λε, αγοράκι θα πει τα έχει πριν από λίγο. Πλάκα μου κάνετε ερέ! Θα πάω στην οικονομία και θα του την κατεβάσω κάτω πε του μαλά! Μάλι... Πήγαινε μαρικότα, τι θα κάνει. Πώς... Θα του την κατεβάσει κάτω και μου λε μετά ότι δεν είσαι τριούτα. Ε... Τρελαμένη οικοδόμα. Τρελαμένη οικοδόμα. Α, μπλέξα μου σε που Κοίτα να δει. με τα καλά σου. Εγώ θα με τα καλά μου άμα του το, το κάνει και βλέπω κιόλα. Είμαι Βογέρ, δεν ξέρω αν τα ξέρει. Α εσύ και ο γιο είσαι, μου φαίνεται για τα πανικύ, για που πήγα και μπλεξάρα και πήγα για μέρο ακόμα το Καλά, καλά, θα βρούμε αλλιώ Έτσι του Αυτό θα του πω, θα βρείτε και με ένα αυτό Ναι. ναι σας περιμένω την απάντησή Για ποιο θέμα. Μιλήσαμε πριν από λίγο. Εμεί? Στην αναμονή. Ναι. Τεσίποτε από το χθεσινό βιβλίο που με. Μι... Α, μισό λεπτό, επισυγγραμμή, μισό λεπτό. Ναι, ναι, πες ελά, μην περιμένω δέκα Τι θε να κάνω, θα μα βάλετε και χέρι πόση ώρα θα περιμένετε, δεν ξέρω όταν το σηκώσει η κοπέλα. Αλλιώ να κάτσω να σου γράψω εγώ τι σελίδε. Ωραία, καθίστε γράψτε. Ναι, θα σε στείλω. Περίμενα όταν θα μου έρθει η Περίμενα. Έτσι μιλάτε. Έτσι μιλάω και έγινε κι έξαλλο τώρα. Με έβγαλε έξω τα ρούχα μου. Καλ Μην αρχίσω. Χα, να σε πήγε τώρα, ε! Πάει η τσαουσίλα που σε έδερνε. Ναι, Όχι, δεν το έλεγα σε εσά. Προ Θεού. Σε μια δηλαδή γραμμή που μπλέχτηκε.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 Βλέπει, Ελλήνο φρένε του παιδί. Ακούει τι μαρκές που βλέπουμε εμεί, φυλάκια. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλα. Ζουνε πολλά χρόνια μετά την συνταξιοδότησή του. Ο Λοβέρδο είχε πει ότι δεν πεθαίνει κιόλα. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει ακόμα να τον ψηφίσει ο κόσμο. Για το σημείο τη το πει ευγενικά. Ζούμε πολύ. Αυτό λέει, δεν πεθαίνει κιόλα. Ο Μητσοτάκη το είχε πει αυτό το ζούμε πολύ. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα τη ανθρωπότητα είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, που δεν πεθαίνουν δυστυχώς νωρίς. Και τώρα θέλει κάνει ακόμα. Θα το ψηφίσει ο κόσμος τον αριταρά. Ναι, αυτό ήτανε. Αυτή η δήλωση ήτανε που δεν ψηφίσουμε τον Λοβέρντο. Αλλιώς είχαμε όλους τους λόγους μαζί. Άκου, είμαι πορτοράφτη. Μου λέει και τουλάχιστον. μου. Τώρα που ήμουνα. Μιχαλάκη μου, κάνε μου λίγο μασάζ. Πάω στο πλάι να κάνω. Δεν μπορεί, ήταν τα ξαπλωμένη με την νυχτιά και εγώ με την πιτζάμα. Μπρούμι τα κολάρα πάνω, ξέρει. Κάνε μου, μου λέει λίγο μασάζ, πώς το πλάι δεν βολεύω, να. Ανεβαίνω πάνω, το κάνω παλιά, σε και ξαναγά τον να. Ωραίο πράγμα, να το κάνεις. Λοιπόν, ανεβαίνω πάνω και αρχίζω να κάνω. Ρε, μου σηκώνεται. Ρε, π Λέω, θα γα... σήμερα. Ναι, έχω... Έπρεπε να βάλεις χέρι που είναι γνώριμο ε... Βάλε χέρι <laughs> Να δει το χέρι σου να, να το γνωρίσει Και να νιώσει πάλι καλά Τώρα δεν μοιάζεσαι να κλείσει. ε Έλα Μάλι γεια άκουστε, <laughs> διά, διά. Να σου πω άκουσα έπρεχτες τον Άδωνη που μίλαγε για κολόχαρτα Ναι Λοιπόν άκου του αφιερώνω λοιπόν μια ματινάδα Σε αυτές τις ευρωεκλογέ Άδωνη τη Υγεία. Αντί για ψηφοδέλτιο ρίχνω χαρτί υγείας Μεγάλη κουβέντα φίλε και μπει τελικά, θα με κάνει πάλι σοβιετόφιλο. Εμένα yeah. Τέρμα, έγινα πάλι Σοβιετόφιλος Θα μου πει τώρα τι είναι ο. Περνάει εύκολα, φίλε. Είναι άτοχο και αυτό τον εκδεί. Είναι άδειο στο πούτε. Έσει πάνω σε άλογο εκεί που κάνει τι παραστάσει που πάει για εκεί που πάει, παλεύει μέλο παρδάλι. Είναι σε ένα άλλο λόγο, κάτι βιζάκια που έχει μια κιλίτσα. Παναγία μα προσάστω βελούδο το δρεματάκι του βελούδου. Έχω ακούσει άρωτα και άρωστα. Αυτό με τον πούτιν δεν το περίμενα. Το φαντάζεσαι, δηλαδή με είχε πάρει κάποιο που μου είχε πει ότι του αρέσει η φάνηπε τραγιά. Λες... Ένα άλλο σχεδόν ε... λαμαρίνα με την άλλα ψαρούτητα μπενάκι. Εκεί δεν το περιμένει, αλλά για αυτό το πράγμα που να το έχω προβλέψει. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Σε πόσε εκπομπέ πιστεύει βλασφίμια για τι καθαρίστρες θα αποκαλυφθεί ότι ξεπλήρωνε λεφτά από τον ΕΠΑΠ. Καλέ, δεν χρειάζονται εκπομπέ. Πολλέ. Μία να δει στον Ευαγγελά του είναι αρκετή. Εννοείται χιλιάρικα έπερναν. Μιλάμε. Ο Μελισσανίδη, <χει> να <νά>, ο ίδιο, <χει> είχε ονομάσει τι συγγενείς του όλε καθαρίστρες και του στάδινε. Μόνο έτσι στέκει αυτό. Έλα, Άρα, Αποστολή. Ένα μήνυμα στον Άδωνη, τον Ξινομούρη. Για δώσε. Πε εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίοδο να σκοτωθούμε για χαρτί υγείας. Στη Στην Βενεζουέλα τρώνε, εμεί τρώνε εδώ πέρα. Οπότε. Οπότε τι είναι, δεν χρειαζόμαστε χαρτί υγεία. Ενώ για το φαγητό σου μη σκοτωνόμαστε που δεν τρώμε Μάλιστα, κατάλαβα. Hey. Ούτε μα γίνεται. Μια μάχη έξω στο πεζοδρόμιο από αυτού που δεν έχουν να φάνε ή να τα ίσουν τα παιδιά του, κατάλαβα. Δεν δουλεύει γερμανικά, ξέρει. Ναι, ξέρω. Την περούτα ζεφιλετάν från σπρίχεν. Την ψούτα, ζε φιλετά των σπρίχων. Ναι, καλά σε τώρα ξέρει στο συνήθω να πέσω. Ότι... Τι άλλο χρειάζονται και άλλα γερμανικά. Μα αυτά τα γερμανικά έχουν πάθει αυτά που πάχαμε. Τα πέντε γερμανικά που ήξερο σημειτειτή.